svegliato o bella ciao, bella ciao, bella ciao Αγαπητοί αγαπητή στην πλατεία Radio, είναι η εκπομπή ώρα του κίνηματο. Δεν πλέον είναι νέο μέτωπο, η εβδομαδιαία εκπομπή, κάθε Παρασκευή 5 6. Ε, έχω μαζί μου τη Μαρία Λεκάκου. Καλησπέρα σα. Ο Παπαδόπουλος. μου ηλιά Θα περάσουμε μαζί με την επόμενη ώρα, σχολιάζοντα την πολιτική επικαιρότητα, αναλύοντα και βαθύνοντα όσο μπορούμε στι πρόσφατε πολιτικέ εξελίξει. που στο επίκεντρό τους έχουν ε, την ψήφιση του νέου πολυνομοσχεδίου, ενό ακόμη ε, βάρβαρου και ανάλυγη του πολυνόμοσχεδίου, που βρίσκεται στον πυρήνα της νοεφιλελεύθερης πολιτικής λιτότητας, παρότι το ψήφισε μια ε, αριστερή κυβέρνηση, ε, τουλάχιστον τον Και μέσα σε αυτό το πολυνομοσχέδιο, μεταξύ άλλων, βρίσκεται το θέμα των πληστηριασμών, που ήταν μεγάλο ζήτημα και αποτελούσε και αγκάπη και κόκκινη γραμμή τη κυβέρνηση, αλλά και αγκάπη των διαπραγματεύσεων και τη επίτευξη συμφωνία, που έκλεισε αυτή η συμφωνία για το θέμα των πληστηριασμών με την παραχώρηση ουσιαστικά των πάντων. <σομίως> δηλαδή, ουσιαστικά η κυβέρνηση δεν κέρδισε τίποτα από αυτή τη διαπραγμάτευση, αλλά οι γανιστέ κατάφεραν. Ε, να επιβάλλουν, ε, φυσικά με την απόλυτη συνενοχή και συνευθύνη της κυβέρνηση, ουσιαστικά ένα παλιροϊκό κύμα ε, αρπαγής της λαϊκής περιουσίας, της λαϊκής ιδιοκτησία. Μπορούμε να κάνουμε ένα πρώτο σχόλιο, και συμμάρια, να μας πεις, ε, για το τι σημαίνει πρακτικά το σχέδιο. έχουμε και τα συγκεκριμένα Ε, κριτήρια, πούμε, οικονομικά και τα όρια ε, κάτω από τα οποία προστατεύεται η λαϊκή περιουσία τα οποία είναι πολύ χαμηλά, έχουμε αντικειμεντική αξία που ξεκινάει από 120.000 για τον άγαμο Κλιμακοτά ανεβαίνει μέχρι τα 220.000 ευρώ για την πενταμελή οικογένεια, ε, μαζί με ισοτιματικά κριτήρια τη τάξης των 8.180 ευρώ πάλι για τον άγαμο Κλιμακοτά φτάνει στις 24.000 ευρώ για την πενταμελή οικογένεια. Αυτό είναι το πρώτο κλιμάκιο, αυτό είναι, έτσι. που αφορά τα πολύ φτωχα στρώματα που σε συνδυασμό φυσικά με το πουτσούρωμα του νόμου Κατσέλη, τον κώδικα, τον νέο κώδικα πολιτικής οικονομίας και τον νέο κώδικα η των στους τραμπεζών που φέρνει ουσιαστικά στη ζωή των κανεολητών τον όρο πλέον και θεσμοθετεί Ε, τον ορισμό του συνεργάσιμου και του μη συνεργάσιμου να ολύπτη, και αναδρομι... με αναδρομική ισχύ μάλιστα, δηλαδή αν κάποιος τρία από ε, μερικά χρόνια δεν είχε πληρώσει μια δόση μπορεί να θεωρηθεί μη σε κάποιες δόσες. Αναδρομικά τον πετάει εκτός προστασίας. Επίσης μπορούμε να πούμε ότι αυτά τα όρια που είναι και των μικτών εισοδημάτων, είναι όρια φτώχεια πραγματικά. Που αν κάποιο βρίσκεται οριακά πάνω από αυτά, θα εξακολουθεί να είναι φτωχό αλλά δεν προστατεύεται η πρώτη του κατοικία και σου λέει ουσιαστικά η κυβέρνηση τώρα ότι τα έχει στον δρόμο. Δεν είσαι λαϊκό, δεν, δεν ανοίξει τα λαϊκά στρώματα ούτε είσαι λαϊκό. Και το άλλο πολύ σημαντικό φυσικά ε, είναι ο νέο κώδικα πολιτική δικονομία, ο οποίο έχει να αλλάξει πλήρω το πλαίσιο το ε, θεσμικό. και να βάζει τις τράπεζες ουσιαστικά να παίζουν έναν κυρίαρχο ρόλο, πλήρους εποπτεύοντα και το ποτηρητή του ε, τεχνιδιού, α πούμε, σε σχέση με τα κόκκινα βάμια, του δανειολύπτες. Δηλαδή όλο αυτό, το, όλο αυτό το πακέτο, ας πούμε, των πράγματων θα ε, ενορχιστρώνεται και θα ορίζεται πλήρω από, από τους τραπεζίτες. Και πολλά άλλα μαζί ε, συνθέτουν ένα τοπίο μαύρο, το οποίο καλούν να αντιδράσουμε. Εγώ προσωπικά, το μόνο που έχω να πω, είναι έσχος, με κεφαλαία γράμματα και ντροπή για αυτή την κυβέρνηση που εξαπάτησε το λαό, ένα λαό που είχε αγκιστροφή απάνω της και είχε την ελπίδα απάνω στην αριστερή αυτή κυβέρνηση, ε, χωρίς ντροπή, με αναλγησία όχι μόνο τα ψήφισαν, αλλά τα προπαγάντιζαν και τόσο καιρό, λέγοντας ότι είναι η μόνη λύση πάντα. Βάζοντα αυτά τα απέσια τα αισχρά τα αντιλαϊκά εκβιαστικά διλήμματα ή ψηφίζεις μνημόνιο ή καταστραφησόμαστε ή ψηφίζουμε μνημόνια ή η από το ευρώ σημαίνει πλήρη καταστροφή ε, εκβιάζοντας ένα ολόκληρο περήφανο λαό με πνευσέματα που οι δεξιοχρεούν μπροστά του, πιέζοντα ψυχολογικά τον κόσμο να τους ψηφίσει για δεύτερη φορά γιατί έχουμε δεύτερη φορά αριστερά πάνω από το δέργο μας εμείς ως κίνημα δεν πληρώνω υποστηρίξαμε με κριτική ματιά βέβαια τους περιμέναμε στη γωνία υποστηρίξαμε Τι αρχικέ του εξαγγελίε, γιατί από πράξει άλλο τίποτα. Μιλάμε για τον Ιανουάριο τώρα. Για ναι. ναι. Όπου το πρόγραμμα τη Θεσσαλονίκη αντικειμενικά ναι. ήταν ένα πρόγραμμα, δεν θα έλεγα φιλολογικό. Ναι, θα έλεγα ένα πρόγραμμα που ήθελε να ανακόψει το κύμα τη ανθρωπιστική κρίση, όπως έπρεπε. Δεν ήταν κανένα επαναστατικό πρόγραμμα, λίγο Απλά ε, λέγαμε και το 1 δέκατο να κάνουμε, είναι καλό, σχετικά με τι νεοφιλελεύθερε πολιτικέ των προηγούμενων κυβερνήσεων. ποιείς έκανε τη δουλειά τους. Περιμένω, το λέει, να φιλάξει τα πράγματα. Κι όμως όλος τύριξε τις ελπίδες του, χρειαστικώς πάνω σ' αυτή την κυβέρνηση. Πίστεψες τις πως κι έσεις; Είχει ήθελε να πιστέψει. Είχε πολλές φορές τελικά δεν ήθελε να πιστέψει. Και τελικά έγινε αυτό, όλοι έκανε την κηρύστηση Ολυμπιακών Προδιαγραφών, μου αρέσει να λέω. Ε, ο άνθρωπος που έλεγε ότι μέσα σε αυτό το άντυρο <laughs> της Βουλής το πρόκειται να ψήφιστεί μνημόνιο, ε, το ψήφισε, το προπαγάντησε και το εφαρμόζει. Με τις ευλογίες του δίσμερου Λαού, ο οποίος βέβαια δεν πρόλαβε να το διαβάσει, Γιατί δεν προλάβαινα να το διαβάσουν και δεν πρόλαβα να το διαβάσουν πάνω από τα σελίδες και οι βουλευτές, οι οποίοι υποτίθεται νομοθετούν, οι βουλευτές νομοθετούν, πληρώνονται παχυλά για να νομοθετούν. Βεβαίως το μόνο πράγμα που κάνουν είναι να υπογράφουν πολλές φορές αμετάφραστα κείμενα των μνημονίων και να κοιμούνται τελικά το βράδυ. Λοιπόν, ε, είναι από αυτή η σύνθεση της βουλής, η οποία είναι μνημονιακή από την αρχή μέχρι το τέλος. Ξέρετε βέβαια το κουκουέ, το οποίο καλείται πλέον να παίξει ένα ρόλο που του αναλογεί πλέον, έτσι. Και με ευχαρίστησε άκουσα ότι προπαθείλεις ότι θα φτιάξουν και επιτροπέ και μολόν λαβέ, μακάρι. Να το δούμε όμως στο δρόμο, okay. δεν πειθάμεθα σύντροφες ε, τα Φίλοι ε, με τίποτα άλλο. Φι, δεν... Φι, φίλοι πήγαινα στα Ρώστα. Φίλοι, μία να πά. Εντάξει, ελπίζουμε το πιχουέρατος να συνεισφέρει επί τέλος mm. το χαρημένο, γιατί έχει ε, πάρα πολύ κόσμο αντιμενικά, πολλά μέλη οργανωμένα, ε, ε, πολλά εξ αυτών ιστορικά στελέχη της αριστεράς και του κινήματος. Αλλά είναι αντικειμενική η πραγματικότητα ότι ε, τις τελευταίες δεκαετίες δεν έχει παίξει το ρόλο τον οποίο θα έπρεπε να παίζει σε ένα κομμουνιστικό κόμμα που δείτεται και έχει ενσωματωθεί και εμπολείς, είχε ενσωματωθεί τουλάχιστον δεν ξέρω αν έχει αποφασίσει η ηγεσία να αλλάξει ρότα ε, στο σύστημα παίζοντας τον αριστερό του ψάλα. Έχουμε δει πολλές φορές Άραξε. τις διαδηλώσεις ε, δεν συμπορεύεται μαζί με τον κύριο Όγκο που είναι ο λαός του Μεσσία Ε, ότι διατρανώμε ότι κατέχει την απόλυτη αλήθεια. Κοιτάξτε, μην ξεχνάμε ότι και στα κινήματα ανυπακόλουθαν τέτοιε προσπαθήσει και το κίνημα του προηγούμενου διάστημα. Ο Κουκουέ μας λιγορούσε. Σχεδόν ανυπαρκούσε. Ουσιαστικά ε, τα υπέστη αυτοκίνητα πολιτικά. Και τώρα ουσιαστικά λέγοντας Μολό Λαβέ, δεν είναι προτροπή ανυπακόλουθαν. Μήπως είναι ατομικό στα μπουκάστα, όπως και παιδιά να κανέναν. Θέλω να πω ότι εγώ κρατώ μικρό καλάφι γιατί έχει. καταγράψει το κουκουέ μεγάλες υποχωρήσεις τα τελευταία χρόνια Εσείς. και ενώ το θέλουμε δίπλα μας, δυσπιστούμε, μακάρι. Ε, όλοι θα θυμόμαστε τον αγώνα των Χαλήμπουργών, τον mm. Εναιάμινο, τον Καριακό αγώνα. Εμείς ήμασταν νυχθημερών στην χειριολεξία εκεί, ο κίνημα δεν πληρώνω, με τι πολύ μικρότερες αριθμητικές δυνάμεις σχετικά με το κουκουέ. Και όταν θα μαζί, Ε, τι να σας πω, κατά τη λαϊκή ρύση μας κοιτούζε με μισό μάτι. είναι δυνατόν τους αλληλέγγυους, τους συναγωνιστές να τους συμπεριφέρεσαι έτσι, γιατί δυστυχώς όποιον αγώνα δεν ελέγχανε, ελπίζω όχι πλέον να ισχύει αυτό, θα το δούμε, ε, δεν τον υποστηρίζανε. Λοιπόν, και δεν θέλανε όταν ελέγχανε έναν αγώνα όπως αυτόν, δεν θέλανε να μπλέκεται κανένας άλλο στα πόδια του. Ε, αυτό είναι απαράδεκτο, δεν αρμόζει σε αριστερό κόμμα. Ε, είναι καιρός πλέον το ΚΚΕ, να δημιουργήσει διάβλους επικοινωνίας Άι, με τον πραγματικό λαό ε, και ε, να βοηθήσει και να πρωτοστατήσει αν θέλει, μαζί με τις υπόλοιπες βέβαια αριστερές δυνάμεις ε, και τα κινήματα. Ε, σε όλα αυτά τα καθήκοντα που μας ε, Ε, μπαίνουν μπροστά μα που Πα, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Αντω, από τον προηγούμενο Σεπτέμβριο που εμεί ζευγαίναμε στην πρώτη γραμμή, στην Ελληνική, δεν έχει, δε δε έχει πατήσει. Okay. Okay. Έτσι, okay. τέλο πάντων. Λοιπόν, α κλείσουμε το τηλεόραση για το Wikipedia. Επομένω, ήρθαν τα μνημόνια, το τρίτο συγκεκριμένα, το οποίο δεν θα υπεγράφει το από αριστερή κυβέρνηση, και τώρα υπεγράφει κιόλα το, το πολυνομοσχέδιο αυτό, το οποίο περιλαμβάνει τι άλλο. το ξεσπίτωμα του λαού. Γιατί λαό είναι και ο φτωχό λαό και ο λιγότερο φτωχό λαό και τα μικρομεσαία στρώματα ο είναι. Έτσι δεν είναι. Δεν μπορούμε να μπερδεύουμε έναν καταστηματάκι με μια μικρομεσαία επιχείρηση με έναν καπιταλιστή. Και αυτό, Έτσι δεν είναι. Και, και αυτό το φοβερό ας πούμε, που επιχειρείται μέσω του yeah. αυτού μου σχεδίου, και των άλλων συστατικών που περιέγραψα πριν για τον μπορεί κάτω τελογίες και τελειτής Ε, αλλά και τον νόμο Κατσέλη υπά, είναι ότι προσπαθεί και γι' αυτό και κλιμακωτάωρια το όποιο σε εισαγωγικά πάρα πολλά πλεώνασμα. πλεώνασμα έτσι, δηλαδή ε, το πλεώνασμα είναι πάνω από το όριο τη πλήρωση του ψαφού. Δεν θα πρέπει να είναι έτσι. Το πλεώνασμα θα πρέπει να είναι αφού έχει διασφαλίσει μια αξιοπρεπή διαβίωση και πάνω. Εδώ μιλάμε για μετά, Ό,τι <σοί> μπορεί να δώσει, όσο μπορεί να στύψει τον κόσμο, να τον στύψει. Γι' αυτό βάζει και τα κλιμακωτάρια. Να πει: Μεσαία τάξη, σε ξεσκίζω εσένα, γιατί έχει ακόμη κάποιο απόθεμα. Χαμηλέ εισοδηματικά στρώματα. Σα θα σα πάω με χειρουργικό τρόπο που σα έχει απομείνει. Γι' αυτό βάζει τέτοια κριτήρια, δικλείδε ασφαλεία για του τραπεζίτε. Επιδοτή ακόμη. και την, δώση, την αποπληρωμή τη δόση των φτωχών στρωμάτων. Τα... Το δημόσιο. Από το δημόσιο δηλαδή, και... όλοι οι εμεσολαβητέ πληρώνουν τι τράπεζε. Δηλαδή, ουσιαστικά αυτό το τεράστιο σκάνδαλο που οι τράπεζε έχουν χρεοκοπήσει τρει φορέ Έχουν καταχραστεί όλο το δημόσιο χρήμα που έχουν λάβει χωρί να δανείσουν και να δώσουν πιστώσει στην πραγματική οικονομία. Έχουν ανακεφαλαιωθεί πολλάκι. Και πέραν όλων αυτών, ζητάνε τώρα και τα σπίτια. Του κόσμου. Δηλαδή αυτό είναι ένα τέτοιο σκάνδαλο. Και, θα... και το ακόμη μεγαλύτερο σκάνδαλο είναι ότι σχεδιάζεται και έχει θεσμοθετηθεί το να παραδοθούν ξανά οι τράπεζε στου ιδιώτε που yeah, τι χρεοκόπησαν. Του ίδιου κιόλα. Πολλέ φορέ του ίδιου και ξένου φυσικά. Πάμπτη να κιόλα. Οι αποτιμήσει των χαρτοφυλακίων και οι κεφαλαϊκέ αποτιμήσει των τραπεζών είναι πάρα πολύ. Ε... Θα τη δώσουν για ένα κομμάτι τη ομή τη τράπεζα στου Ε, με διάφορα τεχνάσματα χρηματοκόνου μικρικής, πούμε, φύσης. Ε, Και ολοκληρώνεται το σκάνδαλο το χρηματοπιστωτικό στη χώρα μας, που έτσι οι τράπεζε ουσιαστικά θα έχουν επιτελέσει ε, έναν κοινωνιοκτόνο ρόλο μέσα στη περίοδο της κρίσης και έρχεται μια αριστερή κυβέρνηση Όχι να τι διατηρήσει το εθνικό έλεγχο και να πάρει και το management, αλλά να τις δηλαδή, τι επανειδητοποιήσει. Δηλαδή, όχι που λέω μια εθνικοποίηση τραπεζών, έχουμε την ιδιωτικοποίηση των τραπεζών ουσιαστικά. Την παράδοσή του στα κοράκια. Λοιπόν. Και η πώληση φυσικά των κόκκινων δανείων στο Distress funds που έρχεται αμέσω μετά, ώστε να σκληρούν ακόμη περισσότερο οι όροι των πληστηριασμών και όλων όσων συνεπάγονται αυτά τα μέτρα. Καμία προστασία για το κοινωνικό σύνολο, αφού οι τράπεζε παραδίδονται και επισήμως πλέον ε, στο, στο ιδιωτικό κεφάλαιο. Και βεβαίω θέλουν και τα Distress να πάρουν τράπεδες τις τράπεδες της mm. ίδιας και έτσι να πάρουν και τα δάνεια, τα κόκκινα κλπ. Θέλουν δηλαδή να πάρουν όλο τον πλούτο, θέλουν να πάρουν τις ιδιοκτησίες όλου του λαού. Και στεγαστικά δάνεια και επιχειρηματικά δάνεια κυρίως όλα, στα οποία εκεί παραδείγνουν πιο αξίας, μεγαλύτερες αξίες και λοιπά, οπότε μας έτσι κατακρέπτως yeah. <laughs> τα κεφάλια, τα stress funds, οι τράπεζες και λοιπά. Ε, η, η ηγεσία, η άρθουσα τάξη πλέον, έχει μορφή συγκεκριμένη και για το λαό, που λέγεται χρηματοπιστωτικό σύστημα. Και είναι και πάρα πολύ έξυπνο το χρηματοπισκοτικό σύστημα γιατί αυτό κυβερνά. που στην αρχή θα ενεργοποιήσει τον κοινωνικό αυτοματισμό, όπως συνήθως ξέρει το σύστημα, πολύ καλά να ενεργοποιεί, να στρέψει κομμάτια λαού απέναντι σε άλλα, να γίνει δηλαδή ένας κανιβαλισμός, ώστε ε, να λένε οι πιο φτωχοί, καλά κάνουνες τους λιγότερο φτωχούς, δηλαδή τους μια σκάλα, δύο σκάλε παραπάνω από αυτού, και τους τα Γιατί ήδη έχουν αρχίσει να σκοφαντούν ότι αυτοί είναι οι τζαμπατζίδε, οι μπαταχτσίδε και ένα σωρό άλλα ονόματα. ώστε να πει ο φτωχό λαό: Καλά κάνουνε, και αφού αποψηλώσουν και θα αρπάξουν ε, από τη μικρομεσαία τάξη, από τη μεσαία, και πάνε προ τα κάτω σιγά σιγά, θα αρπάξουν και τον πολύ φτωχό. Έτσι είναι το σύστημα. Το έχει κάνει στην ιστορία πολλέ φορέ. Ξέρει να συμπεριφέρεται, είναι χρόνια στο κουρβέπι. και θα το κάνει έτσι, με τρόπο, τελικέ συμπεριφορές. Λοιπόν, την ε, αριστερά πλέον κυβέρνηση, εγώ ε, τώρα μέρες πλέον την αποκαλώ νεοφιλελεύθερη αριστερά, διαρριγνύεται ο νους, δεν μπορεί να υπάρξει νεοφιλελεύθερη αριστερά, είναι νεοφιλελεύθερη, δεν διαφέρει σε τίποτα από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, τρίβουνε τα χεράκια τους, ο Βενιζέχος έβλεπα, E na poli oreo hamoge lo midia ma alla Gioconda eske questi volei l'egodas Fu schiasticamente egodas oti ispesanoma Ne ara vlosteta Istesanema vlosteto O tsakalos το. shipeto anekdighi to το perso to anekdighi to oti gastafetotan kapcios e menis tin agia paraskevi ota kapcios e piri Για, για, να για να πάρει σπίτι στην Αγία, στην Αγία Παρασκευή. παρασκευή 180 τελευταία. Για αυτό είναι το σημαντικό. ο πλουτισμός στην Αγία Παρασκευή. Όποιος τα δόλεψε για να τα πάρει. Yeah. Είναι. Yeah. Η ιδιοκτησία δεν είναι. Ο καπιταλισμό δεν προστάτευε την ιδιοκτησία, όπως δεν ξέρω. Θα ρωτήσουμε τον καταλώτο που θα μένουμε. Ακριβώς. Ήταν, αυτός, λοιπόν ο συγκεκριμένο, το καλύτερο που έχει να κάνει, είναι να πάει να μείνει Στο περιστέρι σε μια άλλη υποβαθμισμένη περιοχή, το πολύ και είναι εδώ, θα λέμε. Υπάρχουν τα τζαντίρια, τι σκηνέ κλπ. Το προκλητικό ρεμπαιδε, ε, δηλαδή, να, από... να το κάνει το Α πούμε, του πρώτου μήνε που βλέπαμε ότι δεν πολύ το θέμα τη διαπραγμάτευση κλπ., είχαν μια στάση έτσι πιο χαμηλών τόν, ότι εντάξει, μας αναγκάζουν, δεν, δεν πιστεύουν, δεν είμαστε του μου λέγανε. Ακριβώς. Δεν πάσαν και η διοκτησία του προγράμματο. Τώρα πλέον δεν έλαξαν και η διοκτησία. Έχουν κα, κάτσει πάνω στο πρόγραμμα και το εφαρμόζουν όλο το δικό του. Ολοδικό τους και υπερασπίζονται τα μέτρα από αυτό το πρόγραμμα θέρα. Αυτή είναι η θεμελιώδη διαφορά. Και κάνουν το και το άσπρο μαύρο λέγοντα εκεί και τα Αυτό είναι καλό. Άκουγα τον Πέτα Χρυσόφυλλο, δηλαδή ναι. μου σκονόταν η Τρίτα. Και έχει ένα στήλε επαναστατικό. Ούτε ο αριστερό ο ακραίο δεν το έχει. Το είχε. Το έχει και θα το έχει. Και είναι και ο Δροπή Ντροπή για αυτά που εκφράζει. Μα ερχόταν και στο ήλιο και το ανέφερε στη βουλή, Φεστιβάλ. Ότι ήμουν αγωνιστή στα Ειρηνοδικεία κατά των ε, πληστηριασμών. Ντροπή σου. Και τίποτε άλλο δεν σου λέω. Μέχρι και κάποιοι αγωνιστές, Μέχρι και κάποιοι αγωνιστές τον ψήφισαν. τους αποκοίμησε. Με τα ωραία επαναστατικά του λόγια. Και τώρα έρχεται και λέει χωρί ντροπή ότι αυτό που ψηφίζεται τώρα είναι υπέρ των λαϊκών στρωμάτων. Την ίδια καραμέρα και δεν τρέπεται. Ενώ είναι πολύ συνειδητοποιημένο και έξυπνο. Πάρα εμέ. πολύ. Εμέ. Και αυτό αναφέρω εμέ. το όνομα εμέ. αυτό. Εμέ. Γιατί μου έκανε πολύ εντύπωση επειδή εμεί πρωτοστατούμε εκεί και με άλλε οργανώσει και συλλογικότητε. Στο ήλιον εμέ. Εμέ. Εμέ. ήρθε μία φορά, σα πληροφορώ, έσκυψε τα ημάτια του κατά όλων αυτών των μνημονίων κλπ. και Λαφερά. της απαγής των σπιτιών μας, yeah. έκανε τη φιγούρα του, πήρε τις ψήφους, ξαναμπήκανε πάλι στη βουλή και βγάλανε πάλι τη μάσκα. Αλλά φταίει και ο λαός, τους ψηφίζει. Yeah. Είναι υποκείμενο ο λαός. Δεν είναι αγόμενος και θερόμενος. Ένα απλό, απλά υποχείριο. Είναι πιο έξυπνοι αυτοί που τον παραπλανών. Ας βάλει το μυαλό του να λειτουργήσει yeah. και ας έχει αναλυτική σκέψη, yeah. να μην είναι yeah. υποδεσμονιστής, και ό,τι του πασάρουν τα μέσα μαζικής αποβλάκωσης να τα πιάνει με την πρώτη και να λέει ότι ό,τι και να του λένε πρέπει να ψάχνει κάτι από την επιφάνεια των πραγμάτων. Ότι κάτι κακό σκοπεύουν να κάνουν εναντίον του. Όταν ο εχθρός χαίρεται, πρέπει να ψηλιάζεται ο λαός. Χαίρεται ο Γιούνκερ. Χαίρονται οι Δενιστές, το ιερατείο της Ευρώπης. Λέει μια χαρά, πήγε η κυβέρνηση. Και πρέπει να χαίρεται και ο λαό γι' αυτό. Χαίρετο εχθρό, <συντήρα> σου! Να ωραία! Το χαίρετο πέρα... και εσύ γι' αυτό. <συντήρα> ε, είσαι τόσο ηλικιωμένο λαό. Κλείνοντα όλη αυτή την παροδία τρελοπάντων ψευτοεπαναστατικότητα των κυβερνώντων, α πούμε, που πραγματικά μα έχουν βγάλει τα ρούχα μα, και με άλλα πράγματα, όχι μόνο με αυτό. Μα έχουν ιδιάσει τελείω. Και να ξεκομπιστούν να φύγουν. Όπω είπε η Βεζιλία σε αυτή τη συγκέντρωση, εσεί συγκεκριμένα. <συντήρα> <συντήρα> Για ανατροπή τη κυβέρνηση, όχι για ανατροπή <Για> των <Για> πολιτικών. <Για> ναι, των <Για> πολιτικών <Για> αυτή <αυτοίς Για> <της Για> <κυβέρνησης. Για> τη κυβέρνηση. Είδαμε τον blog του ΣΥΡΙΖΑ στην πορεία της 17 Νοέμβρη με περιφρούρηση από τα ΜΑΤ. Αυτό δεν περίμενα τότε. Έτσι μόνο ε, μπορεί ωραία. να βαδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ πια. Ναι, αλλά να επειδή, και ο, ο συμβολισμό είναι απίστευτο, α πούμε. Δηλαδή επιστράτευσε τα μάτια για να τον περικρονούν από την λαϊκή ορυγία ουσιαστικά. Δεν τρεφόντουσαν. Εντάξει, αυτό είναι ντροπή, α πούμε. την άτομα. Οι πρώην ήταν σύντροφοι. Και το άλλο, είδαμε και σήμερα ας πούμε, τη δημοκρατικότητα που όσοι έχει απομείνει το... mm. από τον Αλέξη Τσίπρα και του συναυτό, α πούμε, του περιαυτό, ε... με την διαγραφή του κοινοβουλευτικού μα χώρου Τον οποίο βέβαια εντάξει, δεν, ε, οι ευθύνες του ας πούμε δεν φεύγουν που έχει μει στην κυβέρνηση μέχρι τώρα έχει ψηφίσει μνημόνια ή λοιπά, το συζητάμε αυτό. Ε, όπως και την, τους κλειδονισμούς στην κυβερνητική πλευσήφεια που προκάλεσε και η αποχώρηση του Σακελαρίβη, αν και ε, παρέδω στην έδρα, κακώς. <Σελίδευση> κακώς. Κάκιστα. <ε, Σελίδευση> αλλά δεν παραδέδες την έδρα. Και η άρνηση του ε, Νικολόπουλου <Σελίδευση> που ταψήφισε. Σε ποιον τι παραδίδουν την έδρα, σε ποιον, σε μνημονιακού, σε αντιπάλου, στο αντίπαλο. Έχουν φάρω. πάει θέσει στην αντίπερα, ναι. όχι είναι απέναντί μα. Και ασκοπεί επιτέλους αυτό ο εμφάνιο λόρος. Η αριστερά δεν είναι αφηρημένη έννοια, είναι αλτρουιστική. Δεν είναι τώρα κάτι δεύτερο αριστερά από τον Σύρι. Μάλλον. Ναι, αριστερά. Θα το εγκαθιδρύσουμε. Είναι αλτρουιστική, είναι, είναι ουμανιστική. Ναι. Παρ' <Φιλωσυλλή> όλα ε. αυτά, για να βάλουμε για κάποια ψήγματα αισιοδοξία για το μέλλον, εμεί ω αγωνιστέ και όλα, κάθε μέρα στου δρόμου, οφείλουμε και έχουμε έτσι ενδογενέ το αίσθημα τη αισιοδοξία. Γι' αυτό παλεύουμε για ένα καλύτερο κόσμο. Αν δεν το πιστεύουμε ότι μπορεί να επιτευχθεί, θα είμαστε στο σπίτι μα. Το επιδιώκουμε. Όσοι έχουμε, κοίταμε και στα ελληνοδικεία, τουλάχιστον κάποια ελληνοδικεία. Να γίνονται καταλήψει και να αποτρέπονται. Δεν, ε, δεν έγιναν ακόμη πληστηριασμοί, αλλά του, τουλάχιστον να δει, δίνουν το παρόν και να δείχνουν ετοιμότητα. Σαν να έρχεται ο κόσμο. Να δείχνουν ετοιμότητα το κίνημα. Το ήλιο που πήγαμε κιόλα. Καλά, δηλαδή στο τέλειο, στην ηλικία του, στου περιμένουμε. Ανοίξαμε και του περιμένουμε. Ναι. Και του λέμε μολόρ Λαβέ, mm. γιατί έτσι πρέπει. Και Λαβέ δεν θα έρθει όπω πρέπει. Για να δούμε, α Ε, το δεύτερο ήταν η συμμετοχή στην γενική απεργία που ήταν πολύ ευαρτητική. Ήταν μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση είναι και διαδήλωση. Που έδειξε μια δυναμική εδώ. Υπάρχει ένα, μια μερίδα ακόμη αρκετά σημαντική. Δεν λέω ότι είναι η πλειοψηφία του λαού. Αλλά το πιο δυναμικό κομμάτι. Λέει, το πιο δυναμικό κομμάτι και μπορεί να συμπαρασύρει κι άλλου. γιατί έχει αγωνιστικά κατακλαστικά, έτσι δεν έχει και λούπα και ας εκλογέ, α έγιναν εκλογέ πριν από δύο μήνε. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν άνθρωποι έτοιμοι να παλέψουν ας πούμε, για να αγωνιστούν. Όπω και στη, στη συμμετοχή στη 17 Νοέμβρη στην επέτειο, την εξήγηση mm. του πολυτεχνείου. που μπορώ να πω πολιτικοποιημένο ο πολιτικοποιημένος κυρίως κόσμος, αλλά και κόσμος, απ και κόσμος απλώς, ε, έδειξε ένα, ήταν πολύ δυναμική συγκέντρωση, και πολυπληθής, πολυπληθής mm -hmm. και μπορώ να πω ότι ήταν τα αισιόδοξα προμηνύματα, ας πούμε, ενώψη ενός ξεσηκωγού που πρέπει να είναι παλαϊκός, πρέπει να έχει χαρακτηριστικά παλαϊκά, και πιστεύω ότι μπορεί να επιτευχθεί. Εγώ είμαι αισιόδοξο. Αυτά που έρχονται με το μνημόνιο, όταν αρχίζουν να εφαρμόζονται. Δεν είναι ότι ψηφιστήκαν και τέλο. Η εφαρμογή είναι το θέμα, να μην περάσει. Στην πράξη να καταργήσουμε του νόμου γιατί στη Βουλή, μέσα στη μέρα είναι το κόλπο. Η ανατροπή των νόμων πάντα στην ιστορία ερχόταν στην πράξη. Φυσπά. Από, ίδιο, από του ίδιου του λαού. Δεν υπάρχει τίποτα τελειωμένο. Και όλοι δεν είχε πάει σε κανένα δικαστήριο. Ακριβώ. Τίποτα δεν τελείωσε, yeah. όλα τώρα αρχίζουν. Και μπορώ να πω ότι και με την ε, αμέριστη αρρωγή, α πούμε. Και, και στην πρώτη γραμμή, όπως πάντα, το κίνημα δεν πληρώνει νέο μέτωπο. Φυσικά και θα προσπαθήσει και όλες τις δυνάμεις, τις όμορες αντιμνημονιακές δυνάμεις σε συνεργασία με αυτές, αλλά να κινητοποιήσει και ακόμα μεγαλύτερο δυνάμεις και να αυξήσει τις κοινωνικές του αναφορές. Σε συνεργασία φυσικά και με τη Λαϊκή Ενότητα. και με άλλε συλλογικότητε οι οποίε συμμετέχουν, όπω είναι το ΕΠΑΜ για παράδειγμα, όπω είναι ανένταχτοι πολίτε που συμμετέχουν, όπω είναι η ανταρσία, είναι η οποία ελπίζουμε να μπει και αυτή δυναμικά ας πούμε, στο μέτωπο των πληστηριασμών και όχι μόνο, να δημιουργηθεί ένα κοινό μέτωπο, μια συμπόρευση δυνάμεων, η οποία θα συμπαρασύρει και ακόμη περισσότερο κόσμο, ανένταχτο. Έτσι, γιατί, εντάξει, οι συντοποιημένοι ε, άνθρωποι, α πούμε, οι πολιτικοποιημένοι που ασχολούνται με τα κοινά. Αν δεν βγουν τώρα στον δρόμο, δεν θα βγουν ποτέ. Από αυτού του θεωρούμε δεδομένο ότι θα βγουν, δηλαδή. Ποτέ μιλες βέβαια, μην είσαι σίγουρο. Αλλά πιστεύω αυτή η μαγιά ανθρώπων, αγωνιστών που το έχουν δείξει όλοι το προηγούμενο διάστημα, μπορεί να κινητοποιήσει ευρύτερε δυνάμει κοινωνικέ, να παλέψουν για τα δικά του συμφέροντα. Δηλαδή, γιατί δεν τους ζητάμε κάτι να παλέψουν για το παραπάνω, α για το γιατί πάντα σπάνι. Για το ψωμί θα βλέψει κόσμο, α Πιστεύω είναι απαραίτητη αυτή η διαδικασία. Ε, στο εσωτερικό τη λάμπα υπάρχουν διαργασίες τώρα έτσι αλλιώ να συγκροτηθεί αυτό το μέτωπο και να μπορέσει να συμπληρώσει ευρύτερε κοινωνικέ δυνάμεις και να τι βάλει και με τη δική μα συνδρομή φυσικά ε, και συνεισφορά σε έναν δρόμο ανέβο του αγώνα, οι και αντεπίθεση ουσιαστικά, ταξική ανταπίθεση πάνω απ' όλα. Ε, γιατί πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο σε αυτό τον αγώνα. Σίγουρα εμεί υποστηρίζουμε ότι από τα κάτω. Είναι ο πιο, πιο υγιή τρόπο για την αφύπνιση των μαζών από τα κάτω, αλλά και οι πολιτικέ οργανώσει πρέπει να συνεισφέρουν με την κεκτημένη κουλτούρα που έχουν και σε επίπεδο εκτιμών και σε επίπεδο πολιτικών θέσεων και ιδεολογία, να συνεισφέρουν ώστε να έχει στόχο, σχέδιο και όραμα και στρατηγικό στόχο συγκεκριμένο αυτό ο αγώνα που θα και να μην εξανεμιστεί. Γιατί είδαμε ότι μέσα από του αγανακτισμένου του οποίου συμμετείχαμε εμεί από αγωνιστέ. πάρα πολύ υψηλού ευρυπέδου, οι οποίοι πρωτοστατούν εδώ και μια πενταϊπία με συνέπεια και αποφασιστικότητα στα κινήματα, μέχρι οι χρυσαργίτες και ακροδεξιά στοιχεία τα οποία ε, τώρα ας πούμε και παχορμή και όλα στον τρομοκρατικό στην Ευρώπη και όχι μόνο και στο Μάλι είδαμε τι έγινε σήμερα και μετά, εκμεταλλεύουν ουσιαστικό για την αναταραχή για να πούνε ότι ο πρόσφυγα στέι που δεν έχω δουλειά Ε, το, ε, οι πρόσφυγε που έρχονται είναι οι τζι, ας πούμε, <Τι> και, α, και πρέπει να του βιτίζουν με τι βάρκε. Και μας είναι οι Πολωνή, έχει εξωφρεντρία. Έχει και άλλε απόψει τέτοιε που οι είναι ε, φασιστικού α πούμε ιδεολογικού <Τι> περιεχομένου <Τι> <Τι> <Τι> <Τι> <Τι> <Τι> και οι οποίε πρέπει να πάρα πολύ προσεκτικοί. Είναι και οι πάρα πολύ πονηροί. Βλέπουμε στην Ευρώπη συνολικά μια διαρκή άνομη της ακροδεξιά και στη Γαλλία με το εθνικό μέτωπο τη Ζερμαν Ρin Lepen. και στην Σουηδία ακόμη, που θεωρεί το, ας πούμε, για τα κτλ. Το ανεβαίνει και το Κόμμα Δημοκρατών, λέγεται, αλλήν είναι ακροδεξί. και για τις προανατολικές για, για τη Σουηδία, το yeah. Κόμμα Δημοκρατών είναι ακροδεξί και στις νημοσκοπείς παίρνει πάνω από 25% βγαίνει πρώτο κόμμα. Ε, και πολλέ άλλε, η Ολλανδία, η Γερμανία έχουν άνοδο τη ακροδεξιά. Η Ουγγαρία δεν το συζητάμε με του πράκτε κτλ. Τώρα και τα Σκόπια λένε ότι θα αναβάσουν πράκτε. Βλέπουμε δηλαδή ότι και την ταμπέλα του ακροδεξιού να μην έχουν πολιτικέ δυνάμει. Οι πολιτικέ που προωθούνται πλέον από την Ευρώπη και η Γαλλία ακόμα και στην Ολλάδα, τι πολιτικέ εφαρμόζουν ακριβώ οι απελεύθερε. Νιωφιλελεύθερε κιόλα. Έτσι δεν το συζητάμε. αντιμετώπιση των Παίρια... Παίρια. Όχι μόνο Είτε. αυτό. Στην τώρα, ε, ε, μέσα ε, στη Γαλλία, υπήρχε το Παρίσι των Λίγων, α πούμε, κατά κύριο okay. Παρουσίου, και στα προάστια ήταν παγκέτο τα, τα λεγόμενα. <σοβάλλη> δεν ενσωματώθηκαν ποτέ αυτοί οι άνθρωποι μέσα στην γαλλική κοινωνία, <σοβάλλη> και σε συνδυασμό με του υπεραλιστικού πολέμου που εξαπέλει η κυβέρνηση, α πούμε, μαζί φυσικά με τι δυνάμει του ΝΑΤΟ κτλ., ω φυσικό επακόλουθο ανέπτυξαν ένα αίσθημα αδικία, α πούμε, αδικία. και ένα συνέστημα α πούμε γετοποίηση και. Ναι, ναι, ναι. Πολύ κατηγορία. Και σε αυτό πάνω τα συναισθήματα τα πρωτογενή, ας πούμε, αναπτύσσονται και οι ιδέε του Ισλαμισμού, του θρησκευτικού πολεταλισμού, όλα αυτέ οι ιδεολογίε, οι ακροδεξιέ, α πούμε, Χρηματοδότησαν τον εξοπλισμό του Άισι. Λόγω συμφέροντο έτσι. βέβαια. Έτσι. Συγκοινωνούν τα ροχεία υπεραλισμού και τρομοκρατία. Αλλάζει <συγκλώσεις> σαν το αγώνα <αυγό, συγκλώσεις> για να βγει το φίδι του φασισμού. Έρχεται το Λαν τώρα και μα το <συγκλώσεις> παίζει <συγκλώσεις> ενάντια στην τρομοκρατία που έχει θρέψει γενιέ και γενιέ τρομοκρατών. Η Γαλλία και, και η Αμερική και όλε οι χώρε φυσικά Η Αντικειοκρατία από τα για να φάσουμε. Ναι, ναι, τώρα. Βέβαια δεν σημαίνει αυτό ότι το θέμα τη τρομοκρατία αποτελεί μια απειλή. Για την ελεύθερη έκφραση, για τη δημοκρατία και για του λαού. Αν περιπλέει το φασισμό, πια. Η συμπεριφορά. Δηλαδή, με αυτό που λέμε, φυσικά και δεν δικαιολογούμε Ενώ, τον θρησκευτικό μα φονταμεταλισμό, απλά λέμε ότι εξέτρεφαν όλοι αυτοί που είναι τιμητέ, εξέτρεφαν αυτή την ε, κατάσταση χρόνια τώρα. Έτσι. Και δεν έχουν πρόβλημα τι θα εκδράψουν. Μπορεί να εκδράψουν και τον φασισμό, γιατί είναι παιδί του. Το θέμα του είναι να βγάλουν το εύκολο και γρήγορο κέρδο. Αυτό είναι ο Θεό. Λειτουργούν με γνώμονα αυτό. Και έτσι το κάνουν. Την μια μπορεί να είναι φίλη με το Ιράκ, θυμάστε παλιά, ίσως ήταν και μικρά παιδιά. Την άλλη με το Ιράν, δεν έχει σημασία. Την άλλη υπέρ, του, υπέρ, του, υπέρ του, τη Ιρία, την άλλη κατά. Κάνουν αυτοί οι παίζουν τα ρητά του παιχνίδια σύμφωνα με τα συμφέροντά του. Έτσι γινότανε πάντα. Λοιπόν, και δεν είναι μόνο το θέμα των πληστασμών των σπιτιών μα, θέλουμε να μα τα μην ξεχνάμε και την άγρια φορολογία. Ε, Που ακόμη και η δεξιά του χλεβάζει, γιατί η δεξιά είναι κατάφυγε τη φορολογία. Η φορολογία είναι σχάμα στον προπολογισμό, α πούμε, 5,7 δι μέτρα. Οι 100 δόσει, πού πάει ο νόμο, ο νόμο που ψηφίστηκε. έτσι. Αυτό ο ίδιο ο νόμο πάει στο παλαιότερο των υποδημάτων. Τα τσουένθια συνεχίζεται. Οι 100 δόσει έχουν εξακτηλιστεί την <συμφίσεις> κυρία Λεξία. Βγαίνει ο άλλο από τι 100 δόσει με το τίποτα. Δηλαδή δεν πληρώνει τα τρέχοντα και βλέπει άμα. Άμα είχε να πληρώσει τον τρέχοντα θα έμπενε και στι εκατοδόσει. είναι εξαφουλιαμένη όλα αυτή η άμυνα. Τι βαριά και άμεση και έμεση και εκατόδωση. Η FTPU παντού. Ε... Στο κρασί όμω είδε σε πνίγησα μόνο το ναι, ναι. Γαλλία, Ολλανδία κλπ. Και να πούμε ότι είναι ακόμη που πέρα το να το κρασί. Το, το, να <laughs> <laughs> <της συνοποχής. laughs> το κρασί Εκεί είναι να και να και να Λόγω του Ναι. Ε, δεν θα το βάλουν σε άλλα ποτά, τι σαβάνομαι. Όλα, όλα έχουν αυτό. την εξήγηση. εξήγηση να, όλα. Τα μέτρα αυτά, ε, όσο και να, η κυβέρνηση φυσικά είναι, έχει την απόλυτη ευθύνη που τα παίρνει, αλλά η έμπνευση δεν νομίζεις γράφονται απ' έξω έτοιμα έργα, oh, no. Το θέμα είναι πόσο υποτελείς είναι η κυβέρνηση και αυτή η οι προηγούμενες, πλήρης υποτελείς Οπότε του το φέρνουν, χωρίς να τα... το διαβάσουν πολλέ φορέ και αυτό που είπε και μετάφραστα πολλέ φορέ, yeah. θα υπογράφουν. Και το θέμα τη φορολογία είναι τεράστιο ζήτημα. Γιατί η υπερχρέωση, δεν αφορά μόνο τα δάνεια, τα... του δανειολήπτε από τι τράπεζε, τα στεγαστικά κατανοητικά κλπ. Αφορά και την υπερφορολόγηση, η οποία οδηγεί στην υπερχρέωση στην εφορία και στα ασφαλιστικά ταμεία. Yeah, yeah. Που και με αυτό το μέσο γίνονται πληστηριασμοί. Yeah. Δηλαδή όλα okay. Οι λόγω χρεών στην εφορία και στα ασφαλιστικά ταμεία. Να ξέρει ο κόσμος ότι δεν τέλειωσαν ποτέ. Τότε, δεν, είχα ναι, τέλειω. δεν είχαν διακοπή ποτέ. Δεν είχαν διακοπή. Εμείς που πηγαίναμε στα δεν είχαμε αντικείμενο. Τη λένε, δεν υπήρχε πληστηρισμός. Ε, κάναμε 1,5 χρόνο στα ειρηνοδικεία εμείς εκεί. Έξα... Λέγαμε ωραία λόγια. Μέχρι και στα αστυνομικά τμήματα είχαν οδηγήσει οι οι οποίοι μα κοιτούσαν με εκατό και όταν τους Βασικά, Ήθελα να κάνω τη δουλειά του Τραπεζίτη οπωσδήποτε. Είχαν μαζευτεί εκεί ένα οροκόσμο να αποτρέπει τον μυστηριασμό και ήταν ο συμβολογράφο ο συγκεκριμένο, ο οποίο ήθελε να κάνει τον πληστηριασμό με το έτσι θέλει. Είπαμε εκεί, η δύναμη του κινήματο, δεν θα επιτρέψει. Βασιλικότερο του Βασιλέου ήταν και Βασιλικότερο και από του αστυνομικού άριθμε. Πολλέ φορέ και στην Ελλάδα πήγε να κάνει και παρατύπωση τη διαδικασία. Εκτό ωραρίου. Χωρίς... Και εκτό ωραρίου και χωρί να οκείλει να Ναι, ναι, ναι, να... ναι, ναι, να... ναι το θυμάμαι να... πολλέ φορέ. Λοιπόν, να πούμε σε αυτό το σημείο ότι το άλλο ζήτημα το μεγάλο είναι ότι το κίνημά μα τουλάχιστον δεν θέτει πει όριο προστασία την πρώτη κατοικία. Η λαϊκή περιουσία για μα, ακίνητη και κινητή, πρέπει Άρα. να έχει το ακατάσχετο. Ακριβώς. Όλη η ακίνητη περιουσία. Έχει το χωριό, δηλαδή έχει ένα ένα διαμέρισμα Άρα. και ένα σπίτι στο χωριό, ένα σπιτάκι στο χωριό. Εμεί λέμε εντάξει, αυτό η είναι κάτι είναι το διαμέρισμα που δεν το παίρνει. Ή έχει άλλο δύο Garzel εγώ σου Ακριβώ. Για τα παιδιά του, για το ελληνικό εθνικό. Η μία γκασονία θα είναι η κυρία Κατοικία, η άλλη να την πάρει τράπεζα. Δικαιούται η τράπεζα να του βάλει Όταν το βάλει πέρα. Τότε που λέει η τράπεζα, δεν δικαιούται να, να βάλει χέρι σε τρίχα τη στον των λοιπόν, Γιατί έχουν ανακεφαλοποιηθεί οι τράπεζε με το παραπάνω από το ειστέρμα του λαού <σομίως> και ναι. έτσι δεν χρωστάει ο λαό στην, στην ουσία. Ε. Και να μα πούνε, να πει η αριστερή κυβέρνηση, η αριστερή κυβέρνηση, να πει να μα κάνει ένα κατάλογο, ένα, σε ένα χαρτί να μα γυράψει με πατρόμο. που πήγαν τα κέρδη των τραπεζών, τα προηγούμενα χρόνια των παχιών yeah. αγγελάδων. Δεν μπορεί να είναι τώρα ένα που πάρει κάθε τράπεζα, yeah. δεν γίνεται. Πού so πήγανε yeah. πήγαν, λοιπόν, πόσα so είναι, πόσα είναι τα κέρδη, στο... oh, yeah. και πόσα είναι και τα κέρδη, το έχουμε πει και κοφεύουν, των μεγαλόργολαβων που έκανα yeah. υπερκοιμολογήσεις στα μπετά, στα σίδερα κλπ, Κατασκευάζοντα τους εθνικούς μας δρόμους. Μας έχει δώσει ποτέ ένα απολογητικό σημείωμα, Πόσο υπερτιμολογήθηκαν και πού πήγαν αυτά τα κέρδη. Είδατε ότι με το νόμο των, των 100 δόσεων, βαλαγάνη, οι δύο γημπόμπολε φέρανε ο ένα 1-800, ενώ κέρδισε 2-100. Γιατί δεν υπήρχε όριο, κέρδισε στο υπόλοιπο. Το άλλος 5 εκατομμύρια. Φανταστείτε, με ένα τσακ φέρανε αυτά τα ποσά. Αλλά δεν ήταν σωστό όμως να τους χαριστούν τα υπόλοιπα. Είναι άφετης αυτό. Πουστώ. Λοιπόν, αυτό βέβαια το καταργούν. Ναι, εντάξει, αφού τα πήγανε να μας κάνουν ένα, μια λίστα που πήγαν Ράξε, όλα αυτά ναι, τα... Το, το, το πώ οι τράπεζε ανακεφαλοποιήθηκαν και πλέον παραδίδονται με ελάχιστο τίμημα, α πούμε, πάλι στους ίδιους τραπεζίτες είναι με, μεγάλο σκάνδαλο. <laughs> δεν ξέραμε ότι οι τράπεζε έχουν ανακεφαλοποιηθεί, όπως είπες, με 250 δισεκατομμύρια αυτά τα χρόνια. Ε, τα κόμμια δάνεια τώρα είναι 107 δις. Να μα δώσουν τα υπόλοιπα να αναπτύξουν. Μπράβο. Μπράβο. Πού Μπράβο. πήγαν Μπράβο. τα λεφτά των ΑΕΚΕΦΑΟ, Πού πήγαν όλα αυτά τα λεφτά τη δημόσια χρηματοδότηση, Πού πήγαν τα κέρδη, όπω λε εσύ. Ε, τα κέρδη. Έτσι. Ε, πού, και οι καταθέσει, Πού πήγαν οι καταθέσει. Και εξάλλου, Αρχίοι παίρνουν γη, Συγκεκριμένο, Συγκεκριμένο, Όχι αφηρημένο πράγμα. Τη σφαίρα τη φαντασία. Yeah. Παίρνουν σπίτια, Παίρνουν επιχειρήσει, Γη, Οικόπεδ, οτιδήποτε. Και ε, εμάς τι μας είχαν δώσει, ή τι είχαν δώσει αέρα κάτι αυτό. Και να δείτε με το που, <atures> αν καταφέρουν, που εγώ ελπίζω το λαϊκό κίνημα να και, και να μην <τά> και να αποτρέψει αυτή την διαπαγή της λαϊκής περιουσίας αυτούς τους τραπεζίτες. Θα το με έχει Να μετά όταν Στα χέρια των κορακινών θα καταργηθεί και ο Έμφυα τελικά. Ακριβώ. <laughs> γιατί ο Έμφυα είναι σε υποθε... υποθετική τιμή. Υποθετική. Η οποία είναι από το 2007 και πρέπει ήδη να έχει καταργηθεί. Γιατί Ω. ο Έμφυα είναι ένα νόμο αντισυνταγματικό παράνομο. Το ξέρουν και οι ίδιοι το λένε. Ναι. Λοιπόν, αφού είναι παράνομο και αντισυνταγματικό, τι μα τον βάζεις. Άρα πρέπει να καταργηθεί και να μα δώσει και τα χρωστούμενα. Έτσι. Γιατί αφού ήταν σε μια υψηλή αξία, διεκμενική, η οποία δεν. Εναρμονίζεται που δεν είναι με την πραγματικότητα, με την πραγματική τιμή τη την εμπορική. Δεν πρέπει, αν μη τι άλλο, τη διαφορά να μα την επιστρέψει, Έτσι. Ας Φυσά. αναμένουμε. <laughs> <laughs> δεν πρόκειται να μα από το σβέρκο μα απάνω να ξεγατζωθούν με τίποτα. Αν δεν του σταματήσουν, δεν πρόκειται να σταματήσουν μόνοι του. Οπότε είναι πολύ καλή αυτή η Είναι πάρα πολλά τα λεπτά. Ο, ο κόσμο πρέπει να αντιληφθεί πλέον ότι πρέπει να κινητοποιηθεί. Ότι δεν αρκούν κάποιοι ταμένοι αγωνιστέ για να διεκπαιρέσουν ένα τόσο γιγαντιέο έργο όπω αυτό που μεταβάλλει ουσιαστικά με το σύστημα αυτή τη στιγμή. Τώρα πλέον είναι ξεκάθαρο το πράγμα. Τα βάζουμε του τραπεζίτε και τα αγοράζουμε με το σύστημα. Αυτοί κάνουν κουμάντο. Αν ο κόσμο πλαισιώσει ε. αγωνιστικά τα εμινοδικία όλη τη χώρα. Ναι. Θα το καταφέρουμε. Και... Αν όχι, είναι πολύ δύσκολο. Θα χάσει τα σπίτια του. Και να πούμε ότι μετά από το βήμα, δηλαδή, το, το πρώτο θέμα είναι αυτό των ειρηνοδικείων και το δεύτερο μέτωπο τεράστιο το οποίο θα αναδειχθεί ειδικά το επόμενο διάστημα ε, είναι το θέμα των εξώσεων. Δηλαδή, ανα να δημιουργηθούν οι δομέ αυτέ. Έχουμε δει στην και... Ισπανία, έχουμε την εμπειρία. Υπά, ήδη είχε αρχίσει και δημιουργείται ένα δίκτυο και καλούμε όλου όσου θέλουν να συμμετέχουν αυτό το δίκτυο. Να επικοινωνήσουμε το κίνημά μα, να μα στείλουν κάποιο mail στο κίνημα TheBlueOnEd.com, να μα βρουν στο site μας, κίνημα ώστε να δηλώσουν συμμετοχή σε αυτό το δίκτυο το οποίο οργανώνουμε και ω κίνημα αλλά και ω συνολικό κίνημα αντίστοιχα. <συστηρίζοντα> για τη διαφύλαξη <συστηρίζοντα> όχι μόνο τη φύλαξη κατοικία, για τη διαφύλαξη τη <συστηρίζοντα> λαϊκής περιουσία εν συνόλου. Είτε είναι ακίνητη περιουσία, είτε είναι κινητή, γιατί έχει μειωθεί και το ακατάσκετο <συστηρίζοντα> από του λογαριασμού, δεν τα ξεχνάμε όλα αυτά. Η κτοκάρτα Αλκοντρός ακόμη σταθερά γυρούν τα βλέπουμε. Γιατί σε φόντου που απειλούνε με mm -hmm. φόδου mm -hmm. στα σπίτια του κόσμου για να βρίσκουν ε, τους πίνακες, <laughs> τα δάχτυλια με, τα α, τους πολύτιμους κλπ. Ε, ενώ ξέρουν πολύ καλά το δρόμο ε, των σπιτιών, των επαύλεων, των ε, καπιταλιστών, των βιομηχανών, των, Εφοπλιστών κλπ των τραπεζιτών, δεν ξέρουν με τον δρόμο που οδηγεί στα σπίτια του. Γιατί απειλούν το λαό με το αυτοί που είχε από την Πεφεράτη, η κυρία να, να το πάρουν και τον πίνακα που είχε πριν από 100 χρόνια από τη μαμά τη. Και λοιπόν, το, τα άλλα μεγάλα ζητήματα που θα μπουν στο, στο προσκήνιο το επόμενο διάστημα που είναι το ασφαλιστικό. Που είναι το αγροτικό που έχει ήδη χτυπήσει με τη μεγάλη συγκέντρωση και διαδήλωση των αγροτών, που έπεσε και πολύ ξύλο και πολύ μακριγόνο. Και εγώ θα, και... θα ήθελα να δω αυτό το νεαρό, το νύντζα. <laughs> να του σκέψει <laughs> το χεράκι του. <laughs> Τι ωραία! Να του σκέψει το κογαράκι. <laughs> <laughs> Τι ωραία που το έκανε. Πρέπει όλοι να εκπαιδευτούμε ε, σε τέτοια δύναμη. Εγώ νομίζω ότι κατά τη βία. <laughs> Τι ωραία, του κόμποσε. Να σε Τι ωραία που πισουν γέρο τώρα. Να, ναι, ναι. Τι αφήσει. Ωραίο, ωραίο. Ήταν ωραίο Τι ήταν αυτή αυτό το παιδί, Τι, τι ακριβώ. έπαιρσε, έτσι. Παλά λένε ότι μας ξεκάζουν. Εντάξει, λέω ότι είναι αριστερή κυβέρνηση, ό,τι φορά έχει πέσει τόσο. Αριστερή πάντα σε Ε, αριστερή, κυρία, σε παρακαλώ. Να πούμε εδώ κλείνοντα. σιγά ότι το κίνημά μα φυσικά είναι στην πρώτη γραμμή της μάχης, τη μάχη και δεν πάνε ποτέ στο να πούμε κάτι άλλο. Να πούμε το περισσότερο. Αυτό που είπε και εσύ, Ζητάμε στον κόσμο. Είναι απαραίτητο δηλαδή. Eunice, απαραίτητη προπόθεση για να καταφέρουμε ουσιαστικά να αναχαιτήσουμε αυτό το κύμα. Ε, αυτό το μήνο κορακιών. <χει> <χει> <laughs> <laughs> να το πω έτσι. <χει> Έχει, πολλά κωρακιά, ε, εσύ, <χει> για να το αναχαιτήσουμε αυτό το μήνο, είναι απαραίτητη προπόθεση η συμμετοχή του κόσμου. Ελάτε να τα δείτε στην Ερηνική τα Κοράκια. Άντα Κοράκια γιατί πάρτηκε άλλο Κοράκι τον distress fans Να βιδάτε χωρίς η πρόσωπο. Θα δίνε κάτι το άλλο. Ελάτε να τα μισείτε. Μήπως χρεισκεφείτε κι τα παλέτ. Εδώ είναι και κικλώματα συγκριμένα τα οποία δηλαδή οι γίτονας και παραγίτονας του Real Estate. Τα οποία παίρνουν μαζικά σπίτια. Είναι πολλά τα λεπτά. Ναι, ναι. Τα είναι ολόγωγαίνο. Λοιπόν, ε, να πούμε σε αυτό το σημείο ότι μπορείτε να βρίσκετε ε, ε, οτιδήποτε αφορά το κίνημα δεν πληρώνω ενώ μέτρο, αλλά και να έχει επικοινωνία μαζί μα, στα μέσα δικτύωση αλλά και στο site στα ηλεκτρονικά μέσα του κινήματο, που είναι το site μα το κινη.gr, είναι το mail μα στο κίνημα δεν έτω, που είναι η ομάδα μα στο Facebook ε, που λέγεται δεν πληρώνω, η οποία έχει. κοντά στα 18.000 μέλη ε, και φυσικά και τα τηλέφωνα τα οποία υπάρχουν στο site μας και μπορείτε να έχετε άμε, άμεσα σε επαφή μαζί μας και πάνω απ' όλα η επαφή είναι στους δρόμους βασικά mm. στα ραντεβού που έχουμε σχεδόν καθημερινά αλλά και κάθε τετάρτη 4 με 5 στα ειρηνοδικεία και στο ειρηνοδικείο ηλίου που είναι σταθερό ραντεβού αλλά και στα άλλα ειρηνοδικεία που θα αρχίσουν να αναπτύσσονται και εκεί κινήματα και από αλλού μας καλέ ας οι περιστάσεις Ναι. έχουμε μεγάλη ποικιλία Έτσι. λοιπόν, παλαϊκότητα, ενότητα και ψυχή κυρίως σωστά, λοιπόν σας καληνυχτίζουμε. νυχτίζουμε και ευχαριστούμε το... ευχαριστούμε τον Πάνο και την φιλόξενη και, τον... και το Γιάννη το του Άνι. πλατεία Ρέντιο για τη φιλοξενία και αναμένουμε το ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα καλή